Ναι. Αποστολή μου. Έλα μου. Είμαι συγκλονισμένο μόλι άψω το ηχητικό με την Ω, oh, ναι. Θα το σκύσουμε το μνημονιό και να υπογράψετε με αυτού. Δεν θα πιάνει το απόμεθάριο. Δηλαδή είναι φοβερό. Βλέπω την άλλα μισέλε πάνω σε ένα υγρόστρωμα, να σκίζει έτσι με τέτοια ειδωνικότητα το μυμώνιο. Αλλά αναγούλα είναι πάνω στο στρώμα το υγρό. Λε. δεν δε μπορώ να κάνει σε μια μέγια να σταθεί το λέω εγώ που έχω εμπειρία. Ούτε <laughs> να στο καλά καλά δεν μπορείτε να μείνει σταθερό. Δεν γίνεται δουλειά. Κουνιά εσύ, άλλη κουνιέται άλλη μαλλακισμένη, κουνιάτε και το στρώμα, δεν μπορώ να συντονιστεί. Και πρέπει να έχει και τονού τη μισκή κανακαλών μαζί με το μνημόνιο. Ναι, είναι η, η έκφραση, φυτά έχω πει αυτά. Ε. Τώρα πια θα λέμε μισκή κανανόνιο. Συγάγική και ένα μυμώνει. Μησφύ είκα ένα πόσο από το μημών. Ποιο νωρίζει εγώ ως πλούσιο, είναι σαν την ομορφιά, ορίζει το ομορφιά. Εγώ θεωρώ το ότι ο πιο πλούσιο άνθρωποι είναι αυτό που έχει αρκετό χρόνο και ησυχεί αρκετή για να να σκέφτεται και να γράφει. Κοιτάξτε, με έναν πλούσιο άνθρωπο, σύμφωνα με τα δεδομένα του Βαρουφάκη. Και έχει 50 ότι... ευρώ στην τράπεζα. Πιο πλούσιο άνθρωπο παίρνει αυτό που έχει απεριόριστε ώρε και διαβάζει ποιήση. Α, έχει χρόνο για ποιήση, Σωστός. Ναι, ναι, ναι. Mm. Έρχομαι τώρα να σου πω ένα στιγάκι. Ένα ανθρώπου, όταν τον είπε ο στρατοδίκη να κάνει δήλωση μητανία, είπε: Εγώ δεν θα γυρίσω τον κόσμο που έκανε εκατομμύρια χρόνια να σταθεί στα πόδια του να τον γυρίσω να περπατάει στα τέσσερα. Το λέω αυτό για την τουρνέ που κάνει το λήψενο, έτσι. Και είχε πει μόνο στον αυτόδολο πολίτη που φτασμένο στα έσκανα τη Ευρεμπασία παραδείγει να στοθεί το έλειω του φούρ και στου νόμου των πλετών. Πώ στα βάλαν τα λύσει. Έλα με ρωτάνα, το λέτε τι έλεγε. Δεν ήξερε άνθρωπο. Όχι, χαμένο. Τώρα. Το ίδιο είναι, είναι άλλη συγκίνηση, παιδί μου, να βλέπει ότι το Ιράν δεν είναι τόσο μακριά τελικά. Το Ιράν είμαστε εμεί. Σε σουρίν. Μπορεί να το εύκολα Και γεννάμε και δίκαιο, βέβαια. Δεν είμαστε βέβαια και σαν τι αναπτυχημένε χώρε που αντί να στέκονται στην ουρά για μερικά ουστά στέκονται στην ουρά για ένα iPhone. Όχι. Πώ θα γίνουμε ανεπτυγμένη χώρα, δεν ξέρω. Καλησπέρα Καλησπέρα με ακούς Απόστολε Έλα φίλε Αγόρι μου Μωράκι μου Οι Αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς από την Κρήτη Ή τα κάνεις μου Αμαλευθερωθή η η Κρήτη Α, Αντράκι μου, είσαι στην καρδιά μου, είσαι τσολιάς της ζωής μου. Καλέ, εσύ δεν είσαι πολύ, Αντράκη, όμως, αλλά δεν πειράζει. Πες μου. Για σένα γίνω με το γουστάρις. Θέλω να μου γράψεις Ο... πάνω σε μαχαίρι, μαντινάδα. Ευχαριστώ, θα το πέψω από το γουστάρις. Θέλω μια χάρη. Τι θα Μίξ, κάνεις. Χωρίς, εδώ και πέντε μήνες. Τι Με έχει ξεναχωρίσει πολύ. Πέντε μήνε είναι πολύ. Έκαμε μια εκπληκτική μαγειρική το Δεκέμβρη. Για δαντράκι μου δεν έκαμε μια το Πάσχα. Να κάνω αρνί, λε. Το αρνί είναι πιο ακριβό. Τι να, εντάξει μια γαλοπούλα την καταστρέφει το αρνί. Τράκι μου, εγώ θα σου πέψω. Πε μου, πού είχε να σου πέψω εγώ. Με αφιέρωσα, σου πέψω ένα για πάρτι σου και ένω να το μαγειρέψω. Πολλά μου παίζει εσύ τελευταία. Έχει αρνιά δικά σου. Ναι, άντράκι μου, πρόσεξε με. Είμαι αυτόνομο. Έχω τα έχνη μου, έχω το τζίπο μου, έχω το δικό μου ρεύμα. Απάγα πούλη. Δεν υπάρχει λόγος να ζούμε, τα κόκαλα θα σπάσουν. Για τα λείψανα ήθελα να σου πω, είμαστε στη χώρα που τα λείψανα έχουν ιατρική βοήθεια και η κάναβη δεν έχει καμία ιατρική αξία. Ε, το λες επιστημονικά το λες. Ναι, ναι, το διάβαζες εσύ δεις, και το πίστεψε απόλυτο, όπω εσύ σου καταλαβαίνει. Σουστο. Άρχισε και διαμαρτύρεται η αστική τάξη, λέει. Κατεβαίνουν κάτω. Ναι, ναι, ναι, όλοι. Νεοφιλελεύθεροι όλων των ε, Δήμων, όλων των Δήμων, ενωθείτε. Λε να κατέβει και η φυσιά, εκάλυπτο με, με κάνα πανό. Από εκεί ήρθανε, καλέ. Τα έχω πει, εγώ τα έχω πει. <laughs> κρύβουνε μολότοφ μέσα στι Λουίβιτόν, κρύβουνε. <laughs> Πώ θα προφυλάξουν αυτό το μαλλί που λέει, έτσι τον ήχι, ξέρω εγώ. Πώ. Φοράει φιλέ. Με φιλέ κατεβαίνει. Τι έτρε έτσι να χαλάσει το μαλί και μπαντάνα μπέρμπερι. Από εκεί του καταλαβαίνει, δεν είναι αυτέ οι μαύρε κουκούλε που δεν ξέρουμε οι γνωστοί οι άγνωστοι. Εδώ, τώρα, είναι οι γνωστοί, Καταλαβαίνει σε την παντάνα. Τρέχουν με τι λουμπουτέν εκεί να διαδηλώσουν, χαλάει όλα οι κόκκινη από κάτω δεν έχουν χειρότερο. Δεν έχουν χειρότερο. Το, το άπλο το μάτ που χτυπήσει με τον κλόπ πάνω να σφαλάσει το ρόλεξ το ψαρόκόκαλο. Για τέτοια είμαστε. Υπάρχει ένα τζαγκάρι ξέρω έξω από τη λουμπουτέν που ξαναβάφει τι όλε κόκκινε. Εδώ να έρθει. Εδώ που έχουμε προβλήματα. Mm. Να στραβοπατήσει σε καμιά λακούβα γιατί είναι και καθημερινό ο δρόμο στην Αθήνα. Να πατήσει σε μια λακούβα με το Λουμπουτέν, να σου κυρίσει ο αστράγαλο όλο να κοιτάει πάνω. Mm. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Mm. Σκεφτείτε την mm. να Εντάξει, φτιάξε κάτι. Βάλτε να ταρτάν. Ε, λοιπόν τώρα θα φύσεις να πω κάτι. Α, ήθελες να πεις και εσύ; Δεν είναι αυτή η τάξη παιδί μου. Αυτή έτσι όπως έχει γίνει είναι είναι αυτή η στικι τάξη. Αυτό ήθελες να πεις και εσύ άφηνα. Κάτι να μάλλον κάτι μυριζόμενα. Ναι! Αποστολή! Έλα! Γεια σου! Είμαι φίλος του Κώστα. Ποιο είναι ο Κώστας? <laughs> Καλή ερώτηση. Ο oh, <laughs> <laughs> Α, τι κάνει. <laughs> τι κάνει, εσύ. Καλά, καλά. καλά. Κάτι μου ότι θέλει να ρωτήσει για συναγερμό. Θέλω συναγερμό, ναι, φοβάμαι. <laughs> Φοβάσαι. Λοιπόν, πες μου, τι σκέφτεσαι. Σκέφτομαι ένα συναγερμό που να κάνει μπύου Τι να σκέφτομαι. Σε, σε τι πράγμα είναι αυτό. Είναι κατάστημα, είναι σπίτι, τι είναι. άνθρωπο. <laughs> θέλω να βάλω στη γυναίκα μου, δεν την εμπιστεύομαι τίποτα. Πάντα την παραβιάζουν εκεί κάτι μανικέ. Ναι. Και τη βλέπουν μετά χαλασμένοι και παραβιασμένοι. Εύκολο είναι αυτό. Α, ναι. Ναι, πολύ εύκολο. Πώ θα γίνει να μην το καταλάβει. Πώ θα γίνει να μην το καταλάβει. Εγώ θέλω να βάλουμε και έναν ανοιχνευτή κοιλώτα. <laughs> δηλαδή, όταν πάει ο άλλο <laughs> εκεί στην κοιλώτα κοντά, ναι. να βαράει αυτό. Και αυτό γίνεται. Α, αλλά, αλλά δεν πιάνει σε string, μόνο σε κοιλώτε. Σε κοιλώτα, δεν φοράει η γυναίκα μου στριγ, δεν την αφήνω. <laughs> Για να μην προκαλεί. <laughs> σωστό, σωστό. <Ναι>. Στην κιλότα, <laughs> <laughs> εκεί στην κιλοτάρα να βάλει ένα πράγμα, δεν ξέρω, διακριτικό. κρυφέ κάμερε υπάρχουν. κάμερα. Κάμερα, τώρα δεν μπορεί... Να πάει ο άλλο να κατεβάσει, τσουπ και ρατά να σε χτυπήσει. Να σε καταλάβει ο Λίγκη mm -hmm. Τόν, για να έρθει ο Ιωάννη σκοτώσω. Να σε έδινε email στο... στο κινητό. Ναι, email στο κινητό. <laughs> να το καταλάβω εγώ, να πάω εκεί, τσουπ, λείψαν ο τύπο. Προσκίνημα. Τσουπ, Για, για πε μου. Ε, τάπα. <laughs> Πέ, πέρα από αυτό. Είναι και το σπίτι, είναι και στο σπίτι θέλω να βάλουμε. Ναι. Αλλά δεν θέλω να κάνει το κλασικό θόρυβο αυτό που μου σπάει την νεύρα. Και... Δεν υπάρχει άλλο ήχο. Να βάλουμε να χτυπάει ένα τραγούδι, ρε παιδί μου. Και αυτό γίνεται. Να μην χτυπάει αυτού του ήου ήου, ξυπώνει όλη η γειτονιά, κάτι θες και λίγο. Να παίζει καζατζίδι. Καζατζίδι, καζατζίδι, το αγριολούλουδο. <laughs> Μες... Δηλαδή θα ακούω εγώ αγριολούλουδο, θα καταλαβαίνω. Μα κα κανένα μπαίνει μέσα στο σπίτι. Νο... Νομίζω πω δεν θα μιλήσουμε σοβαρά ποτέ. Ε. Ο κόστο γιατί σε έστειλε εδώ για να μιλήσουμε σοβαρά. Αυτό Άστε. Δεν μου το, δε, δε το διευκρινίσαι, δεν μιλήσαμε καθόλου. Κακός, Λέει, κακός. Πάρε, πάρε να μιλήσει με κάποιον, μου είπε, μόνο. έμα μα, έλα να είσαι καλά. Ακούω όλα αυτά που παίρνουν τηλέφωνο και λένε για την Αγία Βαρμπαράγη, το σκήνομα κτλ. Ναι. Εγώ έχω ευχαριστηθεί ένα πράγμα. Τι? Ότι η Αγία Βαρβαρά έχει κάνει άνω κάτω όλου του άθεου. Το έχω ευχαριστηθεί, ψυχή μου, τη έχει πληγώσει πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο αυτό να λέμε και τα καλά, Λέρα. έχει γιατρέψει και τόσου ένθεου. Κα, μεγάλη χάρη τη, εγώ πήγα προ κινήσει. Συγγνώμη, εσεί που πήγατε και προσκυνήσατε κινήσατε. εσεί είχατε κάτι. Γιατί να, πρέπει να προσκυνήσω για να έχω κάτι. Όχι, λέω, πήγατε προληπτικά. Είναι η προληπτική α, ιατρική που λέμε. Αχ, δεν καταλαβαίνετε γιατί δεν έχετε τη θεολογία μέσα Ο, δε, Λέρα, Μέσα πέρα, μου δεν έχω, δόξα του Θεό. δεν πα μόνο κάτι. Το ξύμωρο, Δεν έχω τη θεολογία, δόξα του Θεό. Σωστό. Αλλά. Έχω μια απορία, είναι. η Αγία Βαρβάρα. Γιατί γιατρεύει μόνο τον καρκίνο. Τόσε σπαθήσει, μόνο τον καρκίνο. Δεν το διατρέπε μόνο τον καρκίνο. Γιατί το πιάσμα Σάβα μόνο. Την έχουμε ορίσει σαν μπροστά των καρκινοπαθών. Και αυτή η Βαρτάρα μπορεί να. Δεντά ξέρα γιατί δεν έχω το Θεό μέσα. Κατάλαβε. Κάτι... είναι αυτό που λέμε δεν έχω το Θεό μου. Λογικό, το δέχομαι. Λοιπόν, γιατί ασχολήστε τόσο πολύ. Συλέγχου. Βαρά. Τώρα θα κάνει, Ζηλεύουμε. για του φυσού. Εσύ γιατί ασχολήτε. Είναι Με, το κίνημα πάνε... τον άθισκο που θέλουν και αυτή να λύψουν να προσκυνήσουν και να μην είναι άγιο. Να είναι ένα άλλο κανό. Κανόμενο, δικαίωμα μάτι δεν είναι άκρη. Ακράψουμε και χάμε και Γιατί ασχολείστε όλη με αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Γιατί έχετε αναστατωθεί τόσο πολύ όμω. Για σας, που κάθεστε με στη ζέστη, αμαρτία είναι λοιπόν, κρίμα. Εσείς, δεν με... υπάρχει ένα λίψανο για την ουρά. Να προσκυρίζει κάτι για να διώχνουν την ουρά. Να μην σα ενδιαφέρει εσά τι κάνει, Είναι δικό σα θέμα. Είσαστε άπιστοι. Είναι δικό σα θέμα αυτό. Εγώ που το θέλω, γιατί να μην το κάνω. Καλεκάντο. Είμαστε... Τι σα ενδιαφέρει εσά, δεν καταλαβαίνω. Αλλά δε αυτό που στο κάνει, γιατί ε, στο κάνει. Με... Αυτό δε. Με... Εγώ σου είπα πρέπει... πρέπει... πρέπει... να το κάνει κάτω. Εγώ θέλω να έρθει. Καλεκάντο. Να αγοράζει και τα στα απ' έξω σε εκείνου σου πάγκου που στείλ Αφνικά, κύριε, να παρακολουθήσει και την περιφορά, την τουρνέε εντό αθηνών και εκτό. Κοιτάγεται δεν, να, κοιτάτε, κοιτάτε, δεν με το κάνει. Εγώ δεν αγοράσα τίποτα. Δεν θα αναγκάζει να αγοράσει τίποτα κανένα. Κακό. Εντάξει. Κάκος. Λοιπόν, και λοιπόν, η θα... τηλεόραση αγοράζει να αγκάζει. Γιατί τα βάλετε με τηλεόραση. Να... Τον καπιταλισμό ναι. που σα κάνει. Σου βάζει το μικρό με σου σπίτι και πάσει και αγοράζει. Καλά κάνει. Σε κάνετε. ανάγκασε κανεί, κανεί. Πιστεύετε, εκεί το κάνετε. Λοιπόν, να μην σα ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλο ο κόσμο. Κοιτάξτε τη δουλειά σα και αφήστε μα ήδηχου. Δεν έχει κάνει ορθοδοξία, δεν κάνει κακό στον κόσμο. Πώ πώ, πώ πώ. Πες το πάλι αυτό γιατί δεν ακούστηκε καθαρά Τι δεν έχει κάνει η Ορθοδοξία Δεν έχει κάνει κακό σε κανέναν Όχι Μόνο την αγάπη διδάσκει τίποτα άλλο Ναι, εντάξει Κοιτάτε τη δουλειά σας Ναι, να, οι και περισσότεροι πόλεμοι, οι περισσότεροι, πόλεμο, πόλεμο, πόλεμο. περισσότεροι φόνοι Άλλο, εντάξει, Ενώσουμε. να είσαι καλά Και δεύτερον, θέλω να ρωτήσω τον Ντάισελμπλουμ, το Γεωπόνο, τι να ρίξω στη γαρδένια μου που κυκρινίζουν τα φύλλα. Αυτό που παλιστάνει τον οικονομολόγο με πτυχίο Γεωπόνο. Μήπω την κατουράνει οι γάτε. Δεν ξέρω, α, αν είναι να μου δώσει μια υπεύθυνη συμβουλή. Ναι, καλά, εντάξει. Πάνω κάτω αυ αυτά ήταν εκεί οι άλλοι με αυτού. Τα θέματα των απειλών και των συμβιβασμών τα έχουν λύσει. Τα αποβαροφάκη καθαρά. Έχουμε δεν συμβαστεί είναι. όσο δεν πάει. Όταν το Στουρνάρα τον υποστηρίζει, η Νέα Δημοκρατία με το Σαμαρά, ο Θεοδωράκη, το κόμμα το ποτάμι, όταν είναι υπάλληλο του Μάριο Ντράγκη και είμαστε πρώτη φορά αριστερά, γα... αριστερά δηλαδή. Γα... Και βγαίνει και ο μέγιστο μισοπάτη και τον υποστηρίζει. Περιμένει αυτό ο Σουρνά θα τα δείξει. Δεν, δεν έχει δε ανάγκη, δε... μην ανησυχεί, δεν έχει ανάγκη. Έχουν πέσει τα κατάλληλα τηλεφωνήματα και απειλέ στο τζίπρα να μην τον αλλάξει. Άστα, μην αφόσα. Και ο τσίρα τι είπε. Ρίξει, ρίξει, θα τον ρίξω, θα τον ρίξω εγώ. Καλοντά μα... του, το Συρνάρα. Μετά κάποιο σπέραξε ένα νερό στα μούτρα, ξύπνησε δεν έγινε ποτέ. Για μένα γιατί πρέπει να πέσει ο Τουλάρα. Μόνο και μόνο που έρχεται σούση. Γι' αυτό πρέπει να πέσει. Γιατί, κακό είναι το ε... σούση. Όχι, δεν, δεν ταιριάζει με μα που ματαριζε. Για αυτό σου λέω. σε σας που στα αριστερή ας πούμε, ταιριάζει η φωτογράφιση της τσιπούρας κάτω από την Ακρόπολη καλύτερα. <Κι> αυτό. Ε, εντάξει. Να τα χαίρεστε. Να πρέπει να παραδεχτεί πάντω. Αυτή η κυβέρνηση σα έχει φάει λαχανό. Γιατί, στι τρωλιέ, τη σάτυρα, στοχέ. Όχι, δεν του το, στοχα, δεν το ε... Χαίρομαι όμω. Δη... Χαίρομαι για να έχουμε κι εμείς λόγο ύπαρξη. Εδώ μιλάμε, θα πρέπει να κάνετε οτι πλέον. Αυτά που βγάζουν, Αγίες Βαρβάρε, κόκαλα. Τι να πει, δεν δε, δε υπάρχει μνημόνιο. Δε, δε, δε, δε, δε, ό,τι και να σκεφτεί, οι δε... προηγούμενοι εντάξει. Έχουν και ένα, προϋπηρεσία, μια προπηρεσία, μια Βλέπετε μου ότι είναι χάλια. Αλλά αυτή τέτοια πράγματα. Δεν μου λε αυτή η δεμπέληδε σερτ πώ θα κοστίσει στον ελληνικό λαό. Όσο και πριν, τι εννοεί. Εσύ πώ πληρώνεσαι με τι διαφημίσει που το κανάλι, δεν πληρώνεσαι. Δεν μπορώ να πω. Για... Παίρνω και μαύρα λεφτά από το κόμμα. Γιατί να παίρνει διαφημίσει σερτ εφόσον την πληρώνει ο ελληνικό λαό. Και η Άννα Μισελ θα σκίσει μνημόνια. Και η Άννα Μισελ. Το Αντί το να σκίσει κανένα λευκό που καμισάκι από αυτά που έχει, να σκίσει ένα μπότοξ, να σκίσει κάτι άλλο πιο εφετζήτικο. Μνημόνιο που το σκίζουν όλοι. Κάτι πρωτότυπο κάνει, παιδί μου, κάτι καινούργια. Πάνω κάτω, δηλαδή αστερίτερ μου μάτρη, έχουν χημικά. Λείψανα, και οι Αυτό ακριβώς. Δεν έχει βγει μία μια πλαστικά από αυτές να πει. Θα σκίσω τα μπότοξ μου, άμα ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αυτά που λέει. Κάτι. Μόνο η κανένα και και είπε θα τσιτσιδωθώ. Τσιτσιδώσω αλλά και άλλες. Τώρα για να καταλάβω, ο ΣΥΡΙΖΑ Δημοκρατία διαφωνούν από δύο, Ε, καλύτερα. Είναι Και είμαι, είμαι, λίγο <Σισε> τις πλαγία, ου του <Σισε> τις <τεθλασμένης> που λέμε. <Σισε> Έκανα βάλε στο τέλος και μόλις είπα με έκοψε. <Καλήσε> δηλαδή όσοι δεν με τα Κομούνια και το ΣΥΡΙΖΑ για τους δημόσιους κοπρίτες, Πρέπει δηλαδή να μην μας βγάζεις. δεν κατάλαβα ρε, φίλε. Πρέπει όλοι δηλαδή να λέμε να πάνα δουλέψω όποτε, όπως λέει ο Σύριζα. Αυτό που εσεί αστική τάξη πια είναι φιλελέδε, εξανίσταστε και σα ενοχλούν και με το παραμικρό, τι κάτω να μαζί με τους και θέλει να στο να Δεν να Αντίθεση με ποιου βρε καραγκιόζει, με αυτού που Matthews. βάζετε εσεί το δημόσιο τόσα χρόνια σε αντίθεση με ποιου. να σου πω, εμεί δουλεύουμε 16 ώρε την ημέρα για να πληρώνουμε του κοπρίτε, δεν μα να Πανάξιολογούνται και να βρουν δουλειά, ρε μα. Δηλαδή, εσύ θε να πληρώνει του κοπρίτε μόνο με για παιδιά. Άντε βρε καραγκιόζω. Κανένα κοπρίτι, ούτε του αμαράτου κοπρίτε, ούτε του σύνδρα. Ναι, ναι, σε είδε, ήσουν με του αμαράτου. Σω λέω, λέω πεντακάθαρα, δεν πληρώνω. Τώρα πια, Είναι που πούν ο ΣΥΡΙΖΑ ε... στα πράγματα. Κινέα Δημοκρατία αυτά λέει τώρα. Τώρα δεν τα δέχονται, ε... ότι τα έχουν κάνει επί χίλια δεν το λέει κανείς. Άκουμο ρε μάκα. Νατε ρε μάκα, και... θα μου μιλήσεις κιόλας, δεν τρέπεσαι. Και να το βγάλει στον αέρα, γιατί αν δεν το βγάλει δεν, δεν θα σου χαραμιλήσω, στο λέω. Δεν μου κάνει τέχιο πράγμα.